β ι β λ 2. 91. μ τ ν δ υ τ ε ρ ο υ σ ε ς π ά ε ι ς μ ότι δ τ ε ο υ σ ε ς π τ ά σ ε ι ς μ ότι έ หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้นโอเคโรสอิสุสเวลติโอซีอาบริโอโอเคโรสอิสุสเวลติโอีอาริโอคุณทราบได้อย่างไรปุสตเรเตอฟโตสตเรเตอฟโตดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นเอลปิโซโอติซาเวลติโอีเอลปิโซ โอ้ที่แทเวลติโอสิเขาต้องมาแน่สิ่งุราจะเอิร์ธีสิ่งราจะเอิร์ธีแน่รื้อินะสิ่งโรอินะสิ่งโรดิฉันรู้ว่าเขาจะมาเอโรโอ้ีเอร์ธเอโรอีเอร์ธ เขาโทรมาแน่ซิกูระจะโทรฟนิสิซิกูระจะโทรฟนิสิจริงหรืออลียอลียดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมาิสเตโวโอที่จะฟนิิสตเตโวโอที่ทรฟนิสวายมันเก่าแน่แ่ Το κρασί είναι σίγουρα παλιό. Το κρασί είναι σίγουρα παλιό. κ ν ρ ο υ ν έ ρ Το ξέρετε σίγουρα αυτό. Το ξέρετε σίγουρα αυτό. ν κι τ σ ι ν μ α ν κ α ο Υποθέτω ότι είναι παλιό. Υποθέτω ότι είναι παλιό. ρ Το αφεντικό μας έχει ωραία εμφάνιση. τ ρ α ο αφεντικό μας έχει ωραία εμφάνιση. κ ο ν μ έ ρ κ ι ν α κ τ α κ τ ι ν ή κ ν τ ι ν ή η μ ρ α κ τ ι ν ή η μ έ ρ ο ν τ ι ρ α ί ο ν μ τ ι Το αφεντικό έχει σίγουρα φίλη. Το α φ ε ν ι κ ό έχει σίγουρα φίλη. κ ή κ τ τ ό Αλήθεια το πιστεύετε; Αλήθεια το πιστεύετε; Είναι πιθανό ότι έχει φίλη. Είναι πιθανό ότι έχει φίλη.